Στοίχη 19. «Η παραβολή των καγών και οργών» 9. Ήρχε δε να λέγει προς τον λαόν την ακόλουθον παραβολήν. Ένας άνθρωπος εφύτευσε νάμπελον. Ο Θεός δηλαδή παρεσκεύασε και πεμελήθη ως λαών ειδικών του των Ιουδαϊκών λαών. Και νοικίασε την άμπελον του αυτήν εις γεωργούς, και ανεχώρησε νης ξένη χώραν δι' αρκετά χρόνια. Ενεπιστεύτη δηλαδή ο Θεός το λαό του Ιησούς Αρχιερείς και τους Άρχοντας για να τον καλλιεργήσουν προς παραγωγή έργων πίστεως και αρετής. 10. Και στον κατάλληλων χρόνων, δηλαδή στων καιρών της εσοδίας, απέστειλε προς τους γεωργούς δούλων για να του δώσουν μέρος από τον καρπό της Αμπέλου. Οι γεωργοί όμω, αφού έβηραν αυτόν, τον έδιωξαν με αδιανά χέρια. Έστειλε δηλαδή ο Θεό την πρώτη σειρά των προφητών για να διαπιστώσουν τα έργα τη αρετή που όφυλαν ω άλλη καλλιεργημένοι άμπελο να καρποφορήσει ο τόσο ευνοηθή από τον Θεόν λαό. Αλλη πρώτη αυτή σειρά των προφητών εστάλει ματέω και χωρί κανένα αγαθόν αποτέλεσμα. 11. Και προσθέτω απεφάσισε ο οικοδεσπότη να αποστείλει σε αυτού άλλων δούλων. Αυτοί δε, αφού έδιραν και ετοίμασαν και εκείνον, τον έδιωξαν με αδιανά χέρια με άλλε λέξεις και δευτέρα σειρά προφητών απεστάλλει, αλλά αντί εκ της διδασκαλίας τούτο να συνέλθουν οι άρχοντες του Ισραήλ και να στηριχθούν στην υπακοήν προς τον Θεόν και στην εργασίαν της αρετής, έκακο μεταχειρίστησαν και αυτήν τη σειράν περισσότερον από την πρώτην. 12. Και πρόσθεσε και τρίτην αποστολήν. Έστειλε λοιπόν πάλιν τρίτον δούλων. Αυτοί όμως, αφού ετραυμάτισαν και αυτόν, τον έβγαλαν έξω από την άβ η τρίτη δηλαδή σειρά των προφητών έτυχε πολύ μεγαλύτερα κακομεταχειρήσεω. 13. Είπε δε ο κύριο της Αμπέλου. Τι να κάνω. Αν στείλω και άλλων δούλων, δεν υπάρχει ελπής να μεταχειριστούν και τούτον καλύτερων. Θα στείλω τον ιών μου τον αγαπητών. Ίσως όταν είδουν Αυτόν θα εντραπούν. Και έστειλε τον ενανθρωπής ανταϊόν του, τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. 14. Όταν όμω οι Γεωργίδων αυτών εσκέπτοντο μεταξύ των και έλεγαν: Αυτό είναι ο κληρονόμο τη Αμπέλου. Ελάτε να τον φωνεύσομεν, για να γίνει άμπελο κληρονομία η δική μα, και ανενόχλητοι πλέον να εξουσιάζομεν τη συναγωγή και να εκμεταλλευόμεθα αυτήν. 15. Και αφού τον έβγαλαν έξω από την άμπελον, τον εφώνευσαν. Τι λοιπόν θα κάνει σε αυτού ο κύριο τη Αμπέλου? 16. Θα έρθει αυτό πλέον και θα εξολοθρεύσει του γεροού αυτού και θα δώσει την Άμπελον εις άλλου. Μερικοί δε από του ανθρώπου του λαού, όταν ήκουσαν την παραβολή. Είπαν Ο Θεό να φυλάξει ώστε να μην μα γίνει ποτέ ένα τέτοιο εξολοθρεφό. 17. Ο κύριο Δε του παρετήρησε με ζερόν βλέμα για να του προσελκύσει το ενδιαφέρον και την προσοχή και του είπε Εάν σύμφωνα με την ευχή σα, δεν επέρθηκε η καταστροφή που σα προείπων. Ποιαν λοιπόν έννοιαν και σημασίαν έχει αυτό που είναι γραμμένον από το Άγιον Πνεύμα λίθον τον οποίον επέταξαν ως ακατάλληλο νυκτήστε Αυτός έγινε της όλης οικοδομής κεφαλή και αγρογωνιαίος λίθος Δηλαδή εγώ τον οποίον οι αρχιερείς και γραμματής Που έχετε καθήκον και έργο να οικοδομείτε των λαών του Κυρίου Απερίψατε σαν άλλον λήθον ακατάλληλον για το οικοδόμημα του Θεού Έγινα θεμέλιον και αγκ που βαστά και συνδέει ολόκληρον την οικοδομή και συνενώνει ει έναν λαό του Ισραηλίτε και του εθνικού, όπω το αγκονάρι συνδέει δύο τείχου. 18. Και καθένα που θα επιπέσει με εχθρικά διαθέσει επάνω στον λίθον εκείνον θα τσακιστεί. Εκείνον δε επί του οποίου θα πέσει βαρύ ο λίθο αυτό, θα τον κάμει θρήματα και θα τον σκορπίσει σαν σκόνη. Όλεθρο δηλαδή και αφανισμός επιφυλάσσεται σε εκείνον που θα πολεμήσει των Χριστών. 19. Και ζήτησαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς να βάλουν χέρι επάνω του και να τον συλλάβουν κατ' εκείνη στην την ώρα, αλλά φοβήθησαν τον λαών. Ήθελαν δε αυτό στιγμή να τον συλλάβουν, διότι κατάλαβαν ότι δι' αυτούς έλεγε τας παραβολάς.